το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του. Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ Εκδόσεις Καλβούς, Αθήνα, 1978 Η θεμελίωση των καλών τεχνών και η καθιέρωση των διαφόρων τύπων τους ανάγεται σε μια εποχή που διέφερε ριζικά από τη δική μας και σε ανθρώπους που η εξουσία τους πάνω στα πράγματα και τις καταστάσεις ήταν μιδαμινή σε σύγκριση με τη δική μας. Όμως η εκπληκτική ανάπτυξη που γνώρισαν τα μέσα μας ως προς την προσαρμοστική του ικανότητα και την ακρίβειά τους μας ανοίγει για το εγκύτερο μέλλον την προοπτική των πιο ριζικών αλλαγών στην αρχαία βιομηχανία του ωραίου. Σε όλες τις τέχνες... Υπάρχει μια υλική πλευρά που δεν μπορεί πια να αντιμετωπίζεται όπως πρώτα. Δεν μπορεί πια να ξεφύγει από τις επιδράσεις της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης πρακτικής. Εδώ και 20 χρόνια ούτε η ύλη, ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος είναι πια αυτό που ανέκαθεν ανέκαθενείσαν. Πρέπει να περιμένει κανείς πω καινοτομίε τόσο μεγάλες θα μεταβάλουν ολόκληρη την τεχνική των τεχνών. Θα επηρεάσουν έτσι ακόμη και την έμπνευση και τελικά ίσως φτάσουν στο σημείο να αλλάξουν ακόμα και την ίδια την έννοια της τέχνης κατά τον πιο γοητευτικό τρόπο». Πρόλογος Όταν ο Μάρξ επιχείρησε την ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο τρόπος αυτός παραγωγής βρισκόταν στις απαρχές του. Ο Μάρξ κατέστρωσε το εγχείρημά του έτσι που να αποκτήσει προγνωστική αξία. Ανέτρεξε στις θεμελιακές σχέσεις της καπιταλιστικής παραγωγής και τις παράστησε έτσι ώστε να προκύψει από αυτές τι έπρεπε να περιμένει κανείς μελλοντικά από τον καπιταλισμό. Προέκυψε πως από αυτόν δεν έπρεπε να περιμένει κανείς μόνο μια όλο και εντονότερη εκμετάλλευση των προλετάριων, αλλά τελικά, επίσης, και τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα κάνουν εφικτή την καταργήσή του. Η αλλαγή του επικοδομήματος, που γίνεται πολύ βραδύτερα από την αλλαγή της ηλική βάσης, χρειάστηκε πάνω από μισό αιώνα, για να επιβάλει στη συνείδηση σε όλα τα πολιτιστικά επίπεδα την αλλαγή των συνθηκών παραγωγής. Μόλις σήμερα μπορούμε να αποφανθούμε με ποια μορφή έγινε αυτό. Οι αποφάνσει αυτές πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις. Αλλά στις απαιτήσεις αυτές δεν αντιστοιχούν τόσο πολιθέσεις σχετικά με την τέχνη του προλεταριάτου μετά την κατάληψη της εξουσίας για να μην μιλήσουμε καθόλου για την τέχνη στην αταξική κοινωνία, όσο μάλλον θέσεις σχετικά με τις εξελικτικές τάσεις της τέχνης υπό τις σημερινές συνθήκες παραγωγής. Η διαλεκτική τούτο των συνθήκων γίνεται αισθητή στο επικοδόμημα, όχι λιγότερο από όσο στην οικονομία. Γι' αυτό θα ήταν λάθος να υποτιμήσει κανείς τη μαχητική αξία τέτοιων θέσεων. Παραμερίζουν μια σειρά ξεπερασμένε έννοιες, όπως δημιουργικότητα και ιδιοφία αιώνια αξία και μυστικό. Έννοιες που η ανεξέλεγκτη και τη στιγμή αυτή δισεξέλεγκτη χρήση του, οδηγεί στην επεξεργασία των καλλιτεχνικών δεδομένων με φασιστικό πνεύμα. Οι έννοιε που θα εισαγάγω παρακάτω και που είναι καινούργιες στη θεωρία της τέχνης διαφέρουν από τις πιο τρέχουσες κατά το ότι είναι τελείω απρόσφορες για τους σκοπούς του φασισμού. Αντίθετα, είναι πρόσφορες για τη διατύπωση επαναστατικών ετοιμάτων στην πολιτική που αφορά την τέχνη. mm Κατά βάση, το έργο τέχνης ήταν πάντα αναπαραγωγημο. Ό,τι έφτιαξαν άνθρωποι, μπορούσαν πάντα να το απομιμηθούν άνθρωποι. Η ανάπλαση αυτή γινόταν από μαθητές για να εξασκηθούν στην τέχνη, από δάσκαλους για τη διάδοση των έργων και τέλος από διψασμένους για κέρδος τρίτους. Αντίθετα, η τεχνική αναπαραγωγικότητα του έργου τέχνης είναι κάτι το καινούριο που καθιερώνεται στην ιστορία κατά διαλύματα και με όσει που απέχουν χρονικά πολύ η μία από την άλλη, αλλά με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Οι Έλληνες δεν γνώριζαν παρά μόνο δύο διαδικασίες τεχνικής αναπαραγωγής έργων τέχνης, τη χείτευση και την κοπή. Μπρούτζι, τερακότες και νομίσματα ήταν τα μόνα έργα τέχνης που οι Έλληνες μπορούσαν να κατασκευάσουν μαζικά. Όλα τα άλλα ήσαν μοναδικά και δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν τεχνικά. Με την ξυλογραφία έγινε για πρώτη φορά αναπαραγόγημη η γραφική τέχνη. Πέρασε πολύς καιρός πριν με την τυπογραφία γίνει αναπαραγόγημη και η γραφή. Είναι γνωστές οι τεράστιες αλλαγές που έφερε στη φιλολογία η τυπογραφία, η τεχνική αναπαραγωγημότητα τη γραφής αλλά δεν είναι παρά μία, αν και ιδιαίτερα σημαντική, περίπτωση του φαινομένου που εξετάζουμε εδώ σε κοσμοϊστορική κλίμακα. Στην ξυλογραφία έρχονται να προστεθούν, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η χαλκογραφία και η τσιγκογραφία, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα προστίθεται και η λιθογραφία. Με τη λιθογραφία, η τεχνική της αναπαραγωγής φτάνει σε ένα θεμελιακά καινούριο στάδιο. Η πολύ πιο ακριβής διαδικασία που διακρίνει την αποτύπωση ενός σχεδίου πάνω σε μια πέτρα από την εγχάραξή του σε ξύλο ή την εντύπωσή του σε χάλκινη πλάκα έδωσε στη γραφική τέχνη για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διοχετεύει τα προϊόντα της στην αγορά όχι μόνο μαζικά όπως πρώτα αλλά και σε διαρκώς καινούργιες μορφές. Η λιθογραφία χάρισε στη γραφική τέχνη την ικανότητα να συνοδεύει εικονογραφικά την καθημερινή ζωή. Άρχισε να συμβαδίζει με την τυπογραφία. Ενώ όμω βρισκόταν ακόμα σε αυτή την απαρχή, υπερφαλαγγίστηκε λίγες μόλις δεκαετίες μετά την εφεύρεση της λιθογραφία από τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία το χέρι αποδεσμεύτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της εικονογραφικής αναπαραγωγής από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά καθήκοντα, που τώρα πια περιέρχονται στο μάτι που κοιτάζει μέσα στον αντικειμενικό φακό. Μια και το μάτι συλλαμβάνει ταχύτερα από όσα ζωγραφίζει το χέρι, η διαδικασία της εικονογραφικής αναπαραγωγής επιταχύνθηκε τόσο αφάνταστα που μπορούσε πια να συμβαδίζει με την ομιλία. Ο οπερατέρ φιξάρει τις εικόνες στο στούντιο με την ίδια ταχύτητα με την οποία μιλάει ο ηθοποιός. Αν στη λιθογραφία ήταν κρυμμένη εν δυνάμει η εικονογραφημένη εφημερίδα, στη φωτογραφία ήταν κριμένος ο ομιλόν κινηματογράφος. Η τεχνική αναπαραγωγή του ήχου πρωτεεπιχειρήθηκε στα τέλη του περασμένου, του 19ου αιώνα. Οι συγκλίνουσες αυτές προσπάθειες έκαναν να διαγραφεί μια κατάσταση που ο Πολ χαρακτηρίζει με την εξής φράση. Όπως το νερό, το γκάζι και το ηλεκτρικό ρεύμα με μια σχεδόν ανεπαίσθητη κίνησή μας έρχονται από μακριά στο σπίτι μας για να μας υπηρετήσουν, έτσι θα εφοδιαζόμαστε με εικόνες και ήχους που με μια μικρή κίνηση, σχεδόν με ένα νεύμα, θα μπαίνουν σε λειτουργία και με τον ίδιο τρόπο θα μας αφήνουν πάλι. Γύρω στο 1900, η τεχνική αναπαραγωγή είχε φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο όχι μόνο άρχισε να κάνει αντικείμενό τη το σύνολο των παραδοσιακών έργων τέχνης, και να υποβάλει την επίδρασή του στις πιο βαθιές αλλαγές, αλλά κατέκτησε και μια δική της θέση στις καλλιτεχνικές μεθόδους. Για τη μελέτη αυτού του επίπεδου τίποτα δεν είναι διαφωτιστικότερο από το τι επιπτώσεις είχαν οι δύο διαφορετικές εκφάνσεις της. Η αναπαραγωγή του έργου τέχνης και ο κινηματογράφος στην τέχνη με την παραδοσιακή της μορφή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.